Λοιπόν, το πρώτο πρώτο, επειδή μου άρεσε, έβαλα το συγκεκριμένο, έχει λόγο να υπάρχει. Ακαλά γρούσα εσιλίε δέκα βουζία, τσε όασε γλυκάντζε. Ακακά ένα τσε έγκινε φαρμακούτσε. Το καταλάβατε. <χω> Η καλή γλώσσα λέει, θύλασε δέκα βυζιά, δέκα στήθη. Και όλα τα γλύκανε. Η κακιά ένα και εκείνο το φαρμάκωσε. Σπουδαίος λόγος, έτσι. Είχανε τον τρόπο τους η πρόγονοί μας να πούνε τα πράγματα, ξέρετε, καταλαβαίνετε, να τα πούνε με άλλο τρόπο. Άλλη πολύ ωραία, ο καλέμι γείτονα το καμπζίνι νε παντρέγκου, ο κακό νε ξεπαντρεύου. Ο καλός γείτονα λέει το παιδί μου το παντρεύει, ο κακός το ξεπαντρεύει. Βάζει λόγια δηλαδή διχόνια σε, καταλαβαίνετε. Ή όταν πάει να γίνει το συμπεθεριό, λοιπόν... Άλλο, ωραίο επίσης και αυτό. Αγάπη είναι τον αηθίντη, όχι το μερικικόσι. Αγάπη τον αδελφό σου, όχι το μεριδιό του από την περιουσία. Επίσης, πολύ σοφή κουβέντα. Ε... Άλλο πολύ ωραίο. Αν ένι καλέ ο άτσοπο, είναι δεν άχοντα τα μάγβα τα γουνετσίσι. Αν είναι καλό ο άντρα. ε, συγγνώμη, δεν άκουσα. Αν είναι καλό ο άντρα κορίτσια, φαίνεται το δείχνουν τα μάγουλα της γυναίκας του. Το κατάλαβες χριστίνα. Όχι, από τα καστούκια. Όχι, καλέ, πρόσθετο. Είναι υποφαλή, είναι ζωντανή, έχει υγεία. Ά, Όταν... Βέβαια, αφού την προσέχει και την περιποιείται και. Φαίνεται τα μάγουλα στην αντίθετη περίπτωση, εννοείται βέβαια ότι στην αντίθετη περίπτωση, αν δεν είναι καλό ο άντρα πάλι φαίνεται, είναι καχεκτικά, είναι ζαρωμένη και για ψυχολογικούς λόγους και για ουσιαστικούς. Και το τελευταίο ε, που όλοι... δεν... Ε, ναι. Ναι. τι από το χαμόγελο. τι από το χαμόγελο, για όνει. Είναι και θέμα ανθρώπου. Είναι και θέμα ανθρώπου. Μπορεί μια γυναίκα να κάνει πολύ υπομονή, να έχει πολλές αντοχές, οι μεγάλες λέει ανάγκες, κάνουν και τις μεγάλες υπομονές. Κανείς ποτέ δεν ξέρει μέσα σε ένα ζευγάρι τι υπόστρωμα υπάρχει και ο καθένας τι παίρνει και τι δίνει μέσα σε αυτό. Μπορεί μια γυναίκα να έχει τέτοια κοσμοθεωρία και να είναι στον κόσμο ευχάριστη και, και να μην... δεν το ξέρεις αυτό. Αλλά λέμε. Και το χαμόγελο έγινε μεθυμένηςε το τι επειρί έκι παγκόσμια μέρα του χαμόγεου. Α ah, ωραία Εζου ένι χαμόγεουα. Ένι ε, διά το χαμόγελε έτρου χάζισμα του ραθρίπι να να σε με να λύνω η ώρα κατανελένη τσε μανια καρδιά Ε Κάθε λοιπόν, φίλια. και το τελευταίο, που δεν είναι τελευταίο τελευταίο για μας εδώ, έτσι έχει πάρα πολλά Προκύματα γουνέκαντη, παίρει τον αχρικόντι. Δηλαδή προτίμα τη γυναίκα σου παρά το χρειαστικό σου Είναι ζώο αυτό, είναι εργαλείο Να βάζεις δηλαδή τη γυναίκα σου πάνω απ' όλα Ωραίοι τσάκωνες Συμφωνείς Ιωάννα <συσίλια> Έχει <έτσι>, πικά <συσίλια> uh... Ενάντιο με το, το τσακόνικο έτρου. Ναι, ναι. ναι α, αρκε, αρκετά φαλοκρατικά. Ναι, αλλά, ναι. Με, με νιώθουν πάρα πάσου. Ωραία, ναι. Και εγώ συμφωνώ και μου έκανε εντύπωση ότι δεν να δεις, είχαν τέτοια. Για να υπάρχει αυτό σαν έκφραση ε, παρομοιακή, σημαίνει ότι υπήρχε και η αντίστοιχη αντίληψη. Άξι. Σε γενικές γραμμέ όμως δεν έχουμε τέτοια εικόνα για την θέση της γυναίκας. Κοίταξε να δεις, υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι, τώρα ξεφεύγουμε λίγο, που μου κάνουν εντύπωση, διότι στην Τζακονιά η γυναίκα είχε δική της ιδιόκτητη περιουσία. Ε, είχε μερίδιο. Ενώ είδες άλλα μέρη, η γυναίκα δεν είχε δική της το όνομά της περιουσία. Εάν χωρίζανε, έπαιρνε πίσω αυτά που είχε πάρει για πρίκα. Ε, άλλο, άλλο επίση που μου έχει κάνει εντύπωση... Όταν χωρίζανε τα ζευγάρια, ο άντρας έπαιρνε τα κορίτσια και η μάνα τους γιους. Γιατί και καλά να μην μείνει μια γυναίκα. δηλαδή δει φαντάσου τα κορίτσια, τις... η μάνα με τις κόρες και ο πατέρας με τους γιου. να μείνουν οι γυναίκες απροστάτευτες. Ο πατέρας λοιπόν έπαιρνε τα κορίτσια και η μάνα τους γιου για να προστατεύουν η γη τη μάνα και αντίθετα τη... τα κορίτσια να έχουν την προστασία του πατέρα. Είναι μερικά πράγματα που μου κάνουν εντύπωση στην έτσι που διαβάζω... Αν τους νοικοκυρεύουνε κιόλας λιγάκι. Ναι. Αυτά την άποψη. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, πάμε να δούμε σκοπτικά δύστιχα του ιδιώματος Καστάνητσας Ήτενας. Αυτά συνήθως τα λέγανε έτσι για πειράγματα, τα λέγανε την Καθαρή Δευτέρα που τη λέγανε και Μουτζουρο Δευτέρα. Εσχιούφου το μουστάντζιμπι τσενάται σαν αντζίστρι, από μακρύα εσωρούμενε όνε με το το κατάλαβες, Χριστίνα, η Ιωάννα. Όχι, δεν ξέρω τι θα πει, καπίστρι. Περίμενε, θα... Ι... η Ιωάννα, Περίλημαι. το κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι, ναι, το είπα. το μουστάκι σου και έγινε σαν αγκίστρι. Από μακριά φαίνεσαι γάιδερος με καπίστρι. <laughs> το καπίστρι είναι που δένουν το γαϊδούρι και τον τραβάνε για να μην προχωράει. Όταν τον τραβάνε, δεν μπορεί να το χωρίσει ο γαϊδαρός να πάει... Δεν έχεις ακούσει που λέει «Όνε ξεκαπίστρωτε» Νόμισα, δεν ήξερα τι θα πει. Νόμιζα ότι είναι χωρίς το Σαμάρι. Και ξεσα... Είναι άλλο το ξεσαμάρωτε και άλλο το ξεκαπίστρωτε. Α. Ναι. Ε είναι, είναι το, το Ινί, δεν είναι, που λέμε τα, τα Ινιά του... Τα Ηνία, ναι, ναι. ναι, τα Ινία, τα εινία, ναι, ναι. Με ίτα. σωστά. Άλλο επίσης, τώρα αυτό απευθύνεται σε γυναίκα. Εσέχα ψιλού βορβού, τσεκόλους αβαρέλια, σα βαρέλια, τσόγιοντιο πενάχω από απ' τα γέλια. Έχεις μάτια σα βορδιά, και κόλου σα βαρέλια, και όποιος σε βλέπει κορίτσι μου, πεθαίνει από τα γέλια. Είδε στη ωραία πράγματα βγάδανε οι τσάκονες για να πειράζονται, και έχει κι άλλα, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Απλά είπα, ξέρεις, έτσι να βάλω κάποια για να μα δώσουν υλικό, και να τα δούμε αυτούσια πως είναι και να μας δώσουν το υλικό για να προχωρήσουμε. Είναι, βλέπετε, είναι στο ιδιώμα καστάνιτσας σύντενας, έτσι. Δεν είναι ε, η διαφορετικότητα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, λοιπόν, να προχωρήσουμε στο λεξιλόγιο μας. Ναι. Να πάμε στο λεξιλόγιο. Γρούσα, η γλώσσα, γενική τα γρουσέ, πληθυντικός. Η γρούσε. Την έχουμε ξαναδεί τη λέξη. Σιλίντου, θυλάζω, μεταβατικό και αμετάβατο. Η υποτακτική ενεστώτα να σιλίντου, να θυλάζω δηλαδή, να σιλίτσου, υποτακτική αορίστου, ο αόριστος είναι εσιλία, θύλασα. Γλυτσένου, γλικένο γίνομαι γλυκός, έτσι, κάνω κάτι να γίνει γλυκό. Εγλυκάντζα. Και γλιτσάγκα. υποτακτική είναι στώτα, να γλιτσένου, υποτακτική ορίστη να γλιτσάνου. Το ένα είναι να γλικένο, το έχουμε ξαναπεί, έχει δηλαδή διάρκεια, το άλλο είναι να γλυκάνω, μία φορά. Και προστακτική τακτική γλίτσανε, γλίκανε δηλαδή, γλίκανε. Φαρμακούκου, φαρμακόνο ε φαρμακούκα, φαρμάκωσα. Μέση φωνή, φαρμακώνομαι δηλαδή, φαρμακουκούμενε, ε φαρμακούμα, φαρμακουτέ. Το θηλυκό φαρμακουτά, το ουδέτερο πάλι φαρμακουτέ. Τα θυμόσαστε, τα έχουμε, ξανά, τα, τα έχουμε πει πάλι τις καταλήξεις αυτών των ρηματικών επιθέτων. Το θηλυκό επίθετο, φαρμασώνα, σημαίνει φαρμακομίτα φθονερή, έτσι κακιά. Δεν ξέρω αν το έχει ακούσει Ιωάννα στον τυρό αυτό το, το επίθετο για, για γυναίκα έτσι κακιά φθονερή. Νομίζω όχι, μου κάνει εντύπωση πρώτο βλέπω. Έτσι. Ε, ε, πολύ. Φαρμασόνα, ε, φαρμακοβίτα. Το νου διαπέταν τα γουνέκα. Ένι μια φαρμασόνα έντανη το χιούκοσι ένι στρατζίχουντα φαρμάτσι. Δηλαδή το νου σου. έχω ακούσει τώρα που το λε. Ναι. Κάτσε να το θυμηθώ πώ ακριβώ το λέμε. Φαρμακόγρουσά. Α, φαρμακόγλωση. Ναι, ναι. Φαρμασόνα λοιπόν. Το νου λοιπόν από αυτή τη γυναίκα. Η μύτη της στάζει φαρμάκι, έτσι. Που λέμε φαρμακομίτα. Το χιούκοσι είναι φαρμάτι, φαρμάτσι. Λοιπόν. Παντρέγκου. Παντρεύω, επαντρέβα, παντρεψά. Παντρεγκούμενε, επαντρέμα, παντρευτέ. Υποτακτική εναιστώτα, να παντρέγκου, προστακτική εναιστώτα παντρεψε. Δηλαδή, παντρεψε. Πάντρεβε, μάλλον, πάντρευε. Με, με, με, με διάρκεια. Υποτακτική αορίστου, να παντρέψου, στιγμιαίος ε, χρόνος προστακτική αγορήση του «πάντρεψε», πάλι στιγμιαίος χρόνος. Τις ίδιες καταλήξεις έχουν όλα όσα τελειώνουν, έχουν αυτή την κατάληξη. Παράδειγμα το «πενέγκου», δηλαδή «πενεύω». Ε, «Πενέγκου επενέβα», «πενεύω», δηλαδή «πένεψα». Αν θέλουμε να πούμε «να πενέγου, πενέψε, «πένεβε», «να πενέψου», «να πένεψε», «πένεψε τα νησάτιντι». «Πένεψε την κόρη σου». Γενικώς αυτά που έχουν αυτή την κατάληξη έχουν και αυτές τις, τις ίδιε καταλήξεις και στους τύπους αυτούς. <coughs> ε, <coughs> «Αγάπηνε». Είναι προστακτική έτσι του «αγάπα», «αγαπήκα», «αόριστος», «υποτακτική εν να αγαπού», «υποτακτική αορίστου να αγαπείου». Μέση φωνή, αγαπικούμενε, αγαπιέμε, αγαπήμα, αγαπήθηκα, αγαπητέ, αγαπημένος, Έτσι. Υποτακτική αορίστου της μέσης φωνής, να αγαπηθού, να αγαπηθώ, προστακτική τακτική αγαπήσου. Σύμφωνα με τον ίδιο τύπο είναι το αδικού, αργού, βοηθού, θειού, δηλαδή λέμε θείληνε. Τα μάτιντι, φίλα τη μάνα σου, οι... η τα φέγγιντι, μίλα του πατέρα σου. Έχει αυτές τις... Να, τα έχω δώσει κάποια πραγματικά. Θύλληνε τα μάτιντι, μίληνε τα ηθίντι, θεου να βοηθίου, να θυλίου, να μιλίου. Θέλω να βοηθήσω, να φιλήσω, να μιλήσω. Είναι σύμφωνα λοιπόν με αυτό τον τύπο. Και πάμε και στη λέξη άντρας, άτσοπο. Άτσοπο, του ατσούπου. Ετιατική το άχιοπο. Πληθυντικός, η ατσίπη. Αιτιατική, το Αυτό το μπερδεύουμε πολλές φορές με το άνθρωπο. Ο άνθρωπο είναι ο άνθρωπος. Ο άτσοπο είναι ο άντρας. Τα έχουμε ξαναδεί, νομίζω, αυτές τις, Ε. να θυμάσαι, Το παρελθόν. Ναι. Και η Ιωάννα, εσύ καλά τα ξέρεις και... Λοιπόν, είναι ναι, το έχω αυτό. <συγχυγχυγχυγχυγχυγχυγχυ>. Λοιπόν... Είναι δενάχουν. Άχ, έχω κανένα λαφάκι. Γράφω δεχά είναι άχουντα. Έτσι. Ο δέμον. Ο δέμον, ναι, ο δέμον, είναι δενάχουντα, δείχνουν. Είναι τρίτο πληθυντικό πρόσωπο, οριστική σενεστό, δεν άχουν ένι. Εδενά, έδειξα, δενατέ, να και εδώ λύπη ένα στόλο αυτό που τον έχουν δείξει τέλο πάντων. Υποτακτική ενεστότα να άχου να δείχνω δηλαδή. Η υποτακτική εορίστου να δενάτσου, να δείξω. Έχω κλείσει το να όριστο έτσι για να το ξαναθυμηθούμε. Εδένα, εδέναερε, εδέναε, έδειξα, έδειξες, έδειξε, εδέναμε, εδένατε, εδένανι. Έδειξα, έδειξες, έδειξε, εδείξαμε, εδείξατε, έδειξαν. Και πάμε στη λέξη μάγουα. Είναι τα μάγουλα. Ενικώς το μάγουλε, υποκοριστικό το μαγούλι. Στον πληθυντικό αυτή η λέξη τα μαγούλια είναι η ασθένεια, οι μαγουλάδε που λέμε, η παροτίτιδα Επίσης είναι ο του ποδιού, η γάμπα. Δηλαδή αμα πεις το μαγούλι, το μαγούλι είναι η γάμπα, η γάμπα του ποδιού. Ε, και στο πληθυντικό σαν επίρρημα μαγούλια είναι τρόπος δεσίματος του μαντιλιού που τον δένουν οι γυναίκες εδώ κάτω από το λαιμό έτσι ένιδε, ένιδε το μαγγείλεις μαγούλια, μαγούλια δένει το μαντίλι της κάτω από το λαιμό προκύμα προτίμα με νεολιμική έτσι επίδραση φαίνεται προτιμώ προκιμού, επροκιμάκα προτιμώ επροκιμάκα προτίμησα πάμε και στη λέξη ναχρικό για τις γυναίκες να χζικό, γι' αυτό το βάζω μέσα σε παρένθεση, το έχω πει αυτό. Δεν είναι ότι λέγεται να χζικό, λες και το ρο και το ζήτα. Εμείς θα το λέγαμε εγώ, δηλαδή θα το λέγαμε να χζικό. Το χρειαστικό, το απαραίτητο στη δουλειά. Την έχετε ακούσει, εγώ την ακούω και στη νέα ελληνική, δηλαδή από τσάκωνες, που μεταφέρουν πολλές λέξεις στις τσάκωνικες. Ενώ μιλάνε νέα ελληνικά, τσουκ, πετάνε και μία λέξη μέσα στη Στη, δεν ξέρω αν το έχετε εσύ, η Ιωάννα, παρατηρήσει αυτό το φαινόμενο. Νομίζω να είσαι έναν βαθμό... Και είναι, το έχω ξαναπεί εδώ, είναι πολύ που τους λες ότι αυτή η λέξη που είπες μόλις τώρα είναι τσακώνη και εκεί σου λέει έλα βρε, ναι, τους κάνει εντύπωση. τι λένε, την έχουν ακούσει από παππούδες, γιαγιάδες, ψηγονείς, αλλά δεν, έχουν, δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ότι την έχουν μεταφέρει. Νομίζω ότι στη Βασκίνα αυτό γίνεται πολύ πιο συχνά και χωρί να το καταλαβαίνει τόσο πολύ, γιατί και στη Βασκίνα είναι πολύ πιο κοντά έτσι, στη, στα τσακόνικα, ακόμα ναι. και σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Και, γενικά, γενικά η διάλεκτο είτε κρατήθηκε πιο πολύ στους πιο απομονωμένους οικισμού. Βέβαια, ο Τυρός έχει λιμάνι, έχει θάλασσα, δεν μπορεί να πει ότι είναι αλλά ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. δεν έχω εξηγήσει τι είναι στο να διατηρηθεί περισσότερο. Σίγουρα κοινωνικοί παράγοντες, δηλαδή εδώ οι Λεωνιδήσοι σωστό παίξαν περισσότερο πρωτεβουσιάνοι και νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η, η, κοινω, η, η κοινωνική υπόσταση του όλου πράγματος. Ε, γι' αυτό εξάλλου υπάρχει και κοινωνιογλωσσολογία, έτσι. Παίζει Ο πολύ με... Είμαστε στο επειδή ήταν και η χώρα έτσι, της ναι, ναι. περιοχής, ήταν τότε που λειτουργούσαν με τις χώρες, τις, τα κεντρικά ναι. δηλαδή oh. της περιοχής, ο Κωστάκης, ε, ναι. Ερχόντυσαν πολύ, περισσότερο, πολύ περισσότερο και πιο λόγοι που του στείλει δημόσιοι υπάλληλοι τότε και όλο αυτό mm -hmm. το οποίο ε, δεν υπήρχε στον τύρο, παρότι ταξίδευαν πολύ περισσότερο Ναι, για ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, ο ο Κωστάκης γράφει... Ερχόντυσμα περισσότερο την καθημερινή του ζωή ναι, Κοιτάξτε να δεις, ο Κωστάκης λέει ότι το 1935, ήδη στην Πλάκα, που ήταν το λιμάνι η είναι, είναι αλήθεια, όταν ήταν πολύ ζωντανή, είχε, είχε ζωή το λιμάνι της Πλάκας του Λεωνιδίου, μετά το 1958 που άνοιξε ο δρόμος πλέον και μπορούσαν να μεταφέρουν τα προϊόντα τους ε, δι, από το δικό δίκτυο, έπαψε να έχει τη ζωή που είχε παλιά το λιμάνι, ότι από το 1935 λοιπόν είχε υποχωρήσει οριστικά η γλώσσα, η, η διάλεκτος, είχε υποχωρήσει έναντι της Νέας Ελληνικής. Και αργότερα βέβαια, στο Λεωνίδιο, μέσα στο Λεωνίδιο, σιγά σιγά σιγά σιγά, ως που φτάσαμε στο 50-51, που και εκεί πλέον υποχώρησε η διάλεκτος αρκετά. άρκετα Και ναι, είναι γεγονός ότι είχε περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες και αυτό που λέμε ότι οι κοινωνικοί λόγοι είναι όντως γεγονό ότι όλη αυτή η προκατάληψη του να μάθει το παιδί τα νέα ελληνικά, διότι θα έχει περισσότερες ευκαιρίες για να βρει δουλειά έξω από τα όρια τα στενά γεωγραφικά όρια της Τσακονιάς. Γιατί οι, οι μικρές κοινωνίες αναγκάζονται να βγουν εκτός, εκτός της χώρας τους για να, για να βρούνε δουλειά. Δεν μπορεί να του στρέψει Συμβαίνει αυτό. Κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει στο Λεωνίδιον ε, είναι αυτή η διάκριση ανάμεσα σε περιβολαραίους και τσοπαναρέου. Και νομίζω ότι περιβολαραίοι ε, παίζει να μην θυμούνται λέξη. Ε, από... είναι, γεγονός, είναι γεγονός ότι υπήρχε <σφυλίες> μεγάλη κοινωνική διάκριση ανάμεσα στους βασκινιότες, ε, τους τσοπάνους όπως λες και τους ε, τεδινού. Μεγάλη, πολύ μεγάλη. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, Είτε, άγωγα, και τώρα, δηλαδή, εμείς ήμασταν το... εξελιγμένοι, καλή, αυτοί τους, σαν τα βουνά, τέλος πάντων. Ε... Αλλά, αυτό μου έκανε εντύπωση, ότι ενώ η Μέλη είναι σχεδόν αποκομμένη, η πιο παιδινή έτσι, οι ορεινοί λεονιδιώτες και κυρίως οι μπασκινιώτες ακόμα κρετάνε, έστω και ασυναίσθητα, έστω κάποιες λέξεις. Αρκετά, ναι. ναι. Λοιπόν... Να προχωρήσουμε. Είμαστε στο χιούφου. Εσχιούφου, στρίβης, Β ενικό πρόσωπο, οριστικής εν εστώτα, του ρήματος χιούφουρ ένι, εχιούβα, χιουφτέ. Ε, έχουμε ξαναμιλήσει για αυτά τα ρήματα που, που έχουν θέμα χιλικό ε, Το γράφω και πιο κάτω. Ανατρέξτε, σε είχαμε κάνει ένα επαναληπτικό μάθημα, νομίζω, κάπως στις αρχές του Μάρτη. Ε, Αλύφου, αλίβα, αληφτέ, κόφου, εκόβα, <συντήρια> ναι, <συντήρια> όλα, όλα αυτά, <συντήρια> ναι, όλα αυτά λοιπόν που έχουν, χαρακτή, έχουν, σύννομα, έχουν θέμα ε, χιλικό, έχουν αυτό τον, αυτό τον τύπο ακολουθούν, ε, εχιούβα, χιουφτέ, είναι η, ε, η, η παθητική μετοχή, ε, μέση φωνή βέβαια, Υποτακτική εναιστώτα, να χιούφου, να στρίβω. Υποτακτική αορίστου, να χιούψου, να στρίψω. Να σάψου, να ε, θυμόσαστε να ράψω, να κόψου, να κόψω. Ενώ αντίθετα η υποτακτική του εναιστώτα που έχει διάρκεια είναι να κόφου, να χιάφου, ε, να ράφου. Έχει διάρκεια, έτσι. Και στη μέση φωνή, χιουφούμε, νεραίνει. Εχούμα, έχω γράψει γιατί είναι λίγο δύσκολο πολλές φορές να βρούμε τις καταλήξεις. Εκεί είναι το μεγάλο μπέρδεμα στην τσακωνική. Εχιούμα που σημαίνει στριφτικά. Εχιούφτερε, εχιούφτε, εχιούμαϊ, εχιούφτατε, εχιούφταϊ. Το βλέπετε. Είναι εστρίφτηκα, εστρίφτηκες, εστρίφτηκες, στριφτήκαμε, στριφτήκατε, στρίφτηκαν. Και χιουφτέ είναι ο στριμενός που έχει στριφτεί. Mm. Θυμόσαστε που είχαμε δώσει ένα παράδειγμα με τη Γουνιάδα που είχε δει την άλλη και έστριβε τη μούρη της, το θυμόσαστε? Ότσι mm. οράτσε τα συντζενικάσι, εχιούβε τα, σούκα, τα χιούκασι. Το θυμάσαι Ιωάννα και Χριστίνα. Mm. Μόλις, είδε τη, μόλις είδε την κουνιάδα της έστριψε τη μούρη της. Εν μεταξύ, εδώ στον τυρό, Ελένη, το χρησιμοποιούμε πολύ, αυτό το σουφτέ. Uh -huh. Ακόμα και ε, ε, στη νεοελληνιστή, για όποιον είναι ετσι, σαν στριμμένο άντερο, δηλαδή και μεταφορικά. Uh -huh. Αχα, ναι, ναι, ναι, ναι, Λοιπόν, πάμε στο μουστάντζι και μουστάτσι. Μουστάκι, πληθυντικό στα μουστάντζα και μουστάτσα, με μουστακαρία, που σημαίνει μεγάλο μουστάκι. Εδώ στο Λονίδω νομίζω υπάρχει και σαν, σαν παρονίμιο, σαν, σαν. πώς το λέμε, Παρατσούκλι, ο μουστακαριάς υπάρχει σαν παρατσούκλι το ενάθε τώρα έγινε τρίτο ενικό πρόσωπο, αορίστου, μέση φωνή του ρήματος γινούμερεν, ένι, γίνομαι δηλαδή στην Καστάντσα λέγεται να ακούμενε κούμενε. ενάμα ο αόριστος, νατε γίνομενος. έτσι. Ε, θα δούμε πάρα πολλά, θα το δούμε αποκλειστικά αυτό το ρήμα αργότερα, γιατί έχει πάρα πολλά. Εδώ κλείνω την, την οριστική του αορίστου, ενάμα ενάτερε ενάτε, ενάμαει ενάτατε ενάταει. Έγινα, έγινες έγινε, έγιναμε, έγινατε έγιναν. Όνε, ο γάιδαρος, πληθυντικό Ιόνου, ο νάρι είναι το γαϊδουράκι, Όνακα είναι ο γαϊδουρογάιδρος. Πώς θα το πούμε το μεγάλο γάιδαρο. Ε? Όνακα είναι ο, ο μεγάλος, ο γάιδαρος. Βορβού, είναι η φαγόσιμη βολβή, τα βορβιά που λέμε, έτσι, τα έχετε... Έχετε φάει, φαντάζομαι, όλοι σας. Δεν έχετε η Ιωάννα Βέβαια, η το Αγαπημένη μου, που έχει. Χριστίνα, βορβιά, έχει φάει. Δοκίμασα, αλλά δεν μου αρέσουν καθόλου. Έλα, βρε. Μήπω δεν τα είχαν φτιάξει καλά, αλλά δεν θα τα είχαν φτιάξει ε, καλά, ούτε, καλά, βρε. Σαββρώ. Εγώ δεν θα τα φτιάχνω, αλλά. Να, θα αρχίσει που θα σου κάνω το αρθεί. τραπέζι, που θα σου κάνω το τραπέζι, θα τα φτιάξω και να δει που θα σου αρέσουν. <στονίτρυνο> λοιπόν. <στονίτρυνο> ο βορβό, υποκουστιστικό βορβούτσι. Το βορβούτσι. Έτσι. και τα βαρβούτσα το, το πληθυντικός όγε και ούγε όποιος αναφορική αντωνυμία όγε, όγια, όγε το ρό μέσα σε παρένθεση σημαίνει ότι όταν η επόμενη λέξη έχει φωνή εν", έχουμε το ρό, είναι ο της δωρικής πληθυντικός, όγι όγε, όγια δηλαδή όποιοι, όποιες Όποια. Έτσι. Ο γερενιθέου, όποιο θέλει, ανεμόνι, Α έρθει. Ε, ο, γερενι, ο γερενιθέου, ανεμόλυ. Όποιο θέλει, α έρθει. Γι' αυτό το έχω μέσα σε παρένθεση, γιατί μπορεί η επόμενη λέξη να μην αρχίζει από φωνή, αν δεν μπαίνει το ρο. Πενάκου. Πεθαίνω. Επενάκα. Πέθανα. Πένατε. Ο πεθαμένος. Η υποτακτική αορίστου να πεθάνου. Δεν βρήκα πουθενά υποτακτική εναιστώτα. Δηλαδή στα χαρτιά μου, στι γραμματικές μου, στο λεξικό του κωστάκι. Δεν μπορεί να μην υπάρχει υποτακτική εναιστώτα. Να πεθαίνω. Ελένη, Για ναι, πε μας Το να, να πενάτσου τι είναι, τι χρόνος είναι το να πενάτσου. Ε, λογικά θα είναι υποτακτική εναιστώτα το να πενάτσου. Αν και δεν μου κάθεται καλά. Η Υποτακτική αορίστου που σημαίνει έχει την, την, την στιγμιαία διάρκεια να πεθάνω, να πεθάνω. Να πενάτσου, να πεθαίνω. Δεν μου κάθεται καλά. Ναι. Ε. Στο τραγούδι το λένε. Στο τραγούδι. Ναι. Για πέσει, Ιωάννα. Όχι, δεν το είπα εγώ. Ναι. Α. Αυτό το τελευταίο. Ε, κανονικά, κοίταξε να δει. Αυτή η κατάληξη. Ανήκει στον αόριστο, το να παινάτς, Πώ λέμε, ε, να κάψου. Σημαίνει να καθίσω, έτσι δεν είναι. Να καθίσω. Είναι υποτακτική αορίστου. Ε, να... αυτή, αυτό, αυτή η κατάληξη ανήκει στον αό, στην υποτακτική του αορίστου. Γι' αυτό σας λέω ότι ε, δεν, δεν το βρήκα πουθενά. Και ρώτησα και τους γεροντότερους να μου πούνε πώς είναι ρε παιδιά ο τύπος να πεθαίνουν. Να πεθαίνω, να πεθαίνω, που είναι υποτακτική εναιστώτα, έχει διάρκεια. Θα το ρωτήσεις Ιωάννα εσείς τους παπούδες εκεί να σου πούνε. Ε? Ε, όταν μιλήσω μαζί τους, ναι, ναι, ναι. Θα ναι. να του ρωτήσω. Ναι, ναι. Η υποτακτική του Ενεστώτα, δηλαδή πώς είναι το άμαρατις άμα Αν άμα πεις του παππού πώς είναι η υποτακτική του Ενεστώτα, θα ξέρει να σου απαντήσει σίγουρα. <laughs> να το πεις, να <laughs> του πεις, πώς λέμε στα τσακώνικα, να πεθαίνω, να πεθαίνω. Να πεθάνω εδώ λέει, να πεθάνω μία φορά, να πεθάνω. Και σπάνια λέει να πενάω. Μερικές φορές ε, κι εγώ προβληματίζομαι με κάποια πράγματα γιατί αλλιώς τα βρίσκεις μέσα στις γραμματικές και αλλιώς τα ακούς από τα στόματα των, των ανθρώπων που τη μιλούν τώρα κάποιοι παπούδες που έχω εγώ στη γειτονιά. Αν του πεις πες μου ποια είναι η υποτακτική αορίστου του πεθαίνω δεν θα ξέρει να σου απαντήσει. Αλλά αν του πεις πως λέμε να πεθάνω στα τσακόνικα θα σου απαντήσει βέβαια. Αλλά πολλές φορές τους ρωτάς και και αυτοί τα έχουν ξεχάσει. Και είναι γεγονός ότι μία γλώσσα δεν μαθαίνεται μέσα από τα βιβλία. Μία γλώσσα μαθαίνεται, ξέρετε, στο δρόμο, στην αγορά, πώ το λένε, το καταλαβαίνετε, έτσι. Και ειδικά τα τσακώνικα που ήταν και μία άγραφη... Ε, το... ναι, Εδώ, βέβαια, γλώσσα βέβαια. Και αυτό είναι και πιο Ακριβώ, Ακριβώς, το... αυτοί, αυτοί, αυτοί. Αυτοί, αυτοί, αυτοί, αυτοί. ακριβώς ναι. Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό, όπως είδα και την προηγούμενη φορά με τη, την Παρασκευή. Ε, μεταβατικό, πένα ήχου, επένα ή, βασανίζομε, βασανίζομαι, πεθ, ε, θανατώνομαι, θανατώνομαι, βασα, βασανίζομαι. Εδώ το έχει με μεταφορική, δηλαδή το, το παράδειγμα, μια πένα ή, ε, το μουάζει από το κάλι. Ε, το βασάνισε, το θανάτωσε, το χτύπησε, δηλαδή τόσο πολύ, μέχρι θανάτου το μουλάρι από το, από το ξύλο, για να καταλάβουμε την... Μεταβαίνει Η ενέργεια, τα ξέρετε, αυτά δεν φαντάζομαι δεν χρειάζεστε να σας τα ε, επεξηγώ. Έτσι, Χριστίνα. Α, και πώς λέμε θα σε σκοτώσω στο ξύλο, ή αν δεν θα ή είναι αυτός άλλο. Θα τη δι... θα τη σκοτού, θα τη σκοτώ. θα, θα δισκοτού από το κάλλι, αλλά εγώ λέω καμιά φορά στο γιο μου, θα δικιάσου, και θα ντυτεμπιχιάσου. Α, το έχει ακούσει, Ιωάννα? Θα δικιάσου βρε, θα ντυπίου τον κόλε κουβάνε. Θα ντυδάρω, θα σε δύρω. Θα ντυτεμπιχιάσου, θα σου δώσω δηλαδή ξύλο πολύ. Θα δισκοτού yeah. από το κάλλι, θα σε σκοτώσω από το ξύλο. Αλλά το θα την σου είναι πιο βαρύ τσακόνικο. Ναι, ναι, Θα την πιού τον κόλε κουβάνε. Θα σου κάνω τον κόλο μαύρο, ε, Εντάξει, Χριστίνα. Ναι, ναι, ωραίε εκφράσει. Ωραίε, ε Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν το ρήμα γίνομαι. Γίνομαι, Ρενέννη, στην τσακονική. Ο γάμο θα αναθεί τα τζουρακά. Τι είναι Ιωάννη, γιατί κοιτάς περίεργα. Ο γάμο θα αναθεί τα τζουρακά. Ο γάμος θα πραγματοποιηθεί. Την Κυριακή. Θα λάβει χώρα τέλο πάντων την Κυριακή. Ε, κάποιος κάτι δεν μα το Γεννιέμαι, ενάθε το καμπζί. Γεννήθηκε το παιδί. ή το αν αντίστοιχα θέλουμε να πούμε ότι ε, φύτρωσε το ηφακή. Ενάθε αφακά. Ενάθε το, το φαέ έγινε το, το στάρι. Εξελίσσομαι, καταντώ. Πουρενάθερε έτρου. Πώς κατάντησες έτσι. Πώς έγινες, πώς κατάντησες έτσι. Ε? Να αναθύρε... Να Ναι. λίγο την γιατί δεν φαίνονται. Α! Φαίνεται τώρα. ε; καταντώ. Να για να δεις. Θα με ασχολήσει η, η εικόνα, όχι η δική σου είδες, εφαίνεσαι κανονικά. Εδώ, εδώ, εδώ το, το κείμενο. Εφαίναμε στη μέση είναι. <σκύρια> Για δες. Η Ιωάννα βλέπεις τώρα. Ε, κάτι φορτώνει. Ε, οπότε δεν έχει κανένα νέο στην εικόνα. Γι αυτό. Θα το φορτώσει. Θα το έρθει. Okay. Να προχωρήσω. Είναι ένα που λέγανε προηγουμένως, οτέμα οτέμας ε, Ωραία. Πού ένα άτερε έτρου, ένα άτερε λατζοχερία. Το έχετε ακούσει αυτό. Λατζοχερία. Εσύ, Ιωάννα. Τι είναι η Είναι η μαυραγκαθιά. Μαυραγκαθιά και σημαίνει ότι λερωθήκαμε πάρα πολύ. Ε, το έχω... Το λένε καμιά φορά... Ε, λερωθήκανε ρε παιδί. Μου, μου χιουλιστήκανε. Το έχεις το μου χιου... Ε, δεν έχω ακούσει... Σω κακό το ενάμα Να η λαντζοχερία. Ου, βρε, εσύ. Πως γίναμε έτσι. Γίναμε μαυραγκαθιά. Που είναι ένα θάναμνος άμα το πιάνεις, Σαν να έχει κάρβουνο επάνω και μου τζουρώνεσαι. λατζοχερία, έγιναμε γίναμε χάλι μαύρο τέλος πάντων. Να αναθείρε γερά σαν το σίδερο. Να γίνεις γερί σαν το σίδερο. Να γίνεις γερί σαν το σίδερο. Συντελούμε, τελειοποιούμε. Έδαρη ενάτια ζημία. Τώρα έγινε ζημιά. Δεν αλλάζει κάτι. Ο, να, άλλο λάθος. Α, άντε. Ο, άντε, ο, άντε, όνι, να, τε, ακόνι. Το ψωμί, ο άρτος, δεν έχει γίνει ακόμα. Έτσι. Και δίνω το καστανισιώτικο να δούμε τη διαφορά. Έτρεει η αχράε είναι να νακουμένοι πρόημα. Αυτά τα αχλάδια οριμάζουν πρόημα. Βλέπετε τον ακουμένοι. Εμείς δεν το λέμε εδώ. Είναι οι Έτσι. Είναι η γινουμένη πρόημα, λέμε εμείς, στο ιδίωμα το δικό μας. Βρίσκομαι σε μια κατάσταση, τσενάτε με το δικαστήζιε. Τι έγινε, τι απόγινε με τη γνωστή υπόθεση. Έτσι. Στο τρίτο ενικό πρόσωπο συμβαίνει, γίνεται, τσενάτε και κάνερε, κάνερε αγομαχού αγοδέρου Είναι συνώνυμο, τι έγινε, τι συνέβη και ήρθες αγομαχώντα Αγκομαχού, αγκοδέρου, αγκοφουσού, από το αγκούσα. Έχετε ακουστά τη λέξη αγκούσα, που είναι η στεναχώρια, ένα, ένα πλάκωμα στο στήθος. Το έχει ακούσει, Ιωάννα? Όχι, όχι, αυτό δεν το ξέρα. Η, ε, η, η αγκούσα σημαίνει ότι έχεις ένα βάρος στο στήθος, μια δίσπνια, ε, κάτι σε και δεν σε χωράει ο τόπος. Είναι η αγκούσα. Αγκοφουσού, αγκοδέρου, αγκομαχού έχουν. Συ, είναι συνώνυμα. και είχαμε πει και την άλλη φορά ότι δεν υπάρχει απόλυτη συνωνυμία για την επίσημα για τη γλωσσολογία, αλλά αυτά τα αγομαχού, αγκοδέρου, αγκοφουσού έχουν αυτή τη σημασία. Ξεφυσώντα και ξεφυσώντα με, με λαχάνιασμα, αλλά επειδή υπάρχει όχι μόνο σωματική. Κόποση κυρίως ψυχολογική, έτσι; ε, Ο αγούσεφτέ, ο αγούσεφτέ είναι ο, ο πολύ στενοχωρημένο που κάτι τον βαρένει, έτσι; Αγούσεφτέ, μπορεί, είναι δυνατόν συνεχίζω στις έννιες του γυνούμενου ενί, όνει αν η γυνούμενη το πράμα πυμέσι δεν γίνεται αυτό το πράγμα που μου ζητάς, έτσι, δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι δυνατόν να συμβεί. Όλοι γινούμενε, έγκει το πράγμα μέση κουνίντου που μου ζητάς. Ωραία! Έλα Χριστίνα, όλα καλά! Άρα. Ιωάννα! Ε, εγώ σας κλείνω και σας ξαναπέρνω γιατί δεν μπορώ να δω τίποτα από το υλικό. Α, θα αποκατασταθεί. ωραία, ωραία, ωραία! Που είπαμε προηγουμένως μέχρι να δω αν θα μπει και η Ιωάννα, Που είπαμε προηγουμένω αυτό με το να πενάτσου. Εμένα αυτή η κατάληξη, Όχι, μου κάνει. Αυτή η κατάληξη είναι η κατάληξη που έχουμε δει στην υποτακτική αορίστου. Ε, οπότε, πώς θα μπορούσε να είναι η κατάληξη υποτακτική εναιστώτα και να λέει και να έχει, να έχει διάρκεια. Εδέσου είπαμε προηγουμένω να δενάτσου να δείξω. Να δενάχου, να δείχνω. Το θυμάσαι τώρα που είδαμε να... Ναι, ναι είπαμε να δενάχου, είναι υποτακτική εναιστώτα, να δείχνω, ενώ η υποτακτική αορίστου, να δενάτσου, να δείξω. Ναι. Οπότε σε αυτό το πεθαίνου, πενάχου τέλο πάντων, και πεθαίνου στα καστανισιότικα στο λεξικό του Κωστάκη δεν βρήκα υποτακτική εναιστώτα. Στην ε, γραμματική του πάλι δεν βρήκα. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Ξέρεις, αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε κάποιον γυραιότερο που ξέρει καλά μπορεί την τζακονική. Μπορεί να δεν χρησιμοποιείται κάτι, δηλαδή που παρόλο που εμείς το χρησιμοποιούμε... Ρε παιδί, δεν λέμε... Δε λέμε να καταταίνεις και την άλλη να μην. Μπορεί. Αλλά σε μια γλώσσα μπορεί να μην χρησιμοποιείται. Ναι, αλλά δεν υπάρχει... Φέρπιν, δεν... Πολλά, πολλά ρήματα χρησιμοποιούνται και με, ε, ε, συνδεδεμένα με ένα πρόθεμα, έτσι. Δεν υπάρχει στα τσακώνικα λέξη αργοπεθαίνω Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Να, να λέει μια μάνα ότι πω πω με, με φαρμακούτσε το καμπζί. Είναι αργοπεθένα, αργοπεθαίνω πάσα μέρα με του. Κατάλαβες, θέλω να πω ότι... Δεν είναι υποτακτική. Να, ε, αλλά δεν είναι υποτακτική, δεν είναι υποτακτική. ναι. Ναι, ναι, ναι, με φαρμα... είπαμε φαρμάκωσε αυτό το παιδί. Είναι αργοπεθένα, ναι, εγώ αργοπεθένο. Μένει ποιο... Νομίζω... Μένει πίου να αργοπεθαίνω, με κάνει να πεθαίνω κάθε μέρα. Μένει με κάνει, να αργοπεθαίνω πάσα μέρα. Μπορεί να μην το μια τσακώνα μάνα, ρε παιδί μου, σαν έκφραση. Παράδειγμα λέω ε τώρα. Μένει πενάτου του. Δεν ξέρω τι να πω. Θα το, θα το ψάξω με, με προφορική, πώς το λένε, με, θα το ψάξω με, προσφο, με προσωπική, έλα, ε, Αχ το στο μυαλό μου τώρα στη λέξη, έρευνα, ε. θα κάνω μία έρευνα, ξέρεις, θα πιάσω πέντε παππούδες εκεί στη γειτονιά και θα ρωτήσω, δεν υπάρχει άλλη λύση. Ελένη και, και με είπε Νομίζω πρέπει να ταιριάζει κανονικά γιατί αυτό το έχω ακούσει. Μένει Να είχα. Το πλάτο Πεναείχου είναι μεταβατικό. Δηλαδή είδες, ε, έχουμε το ρήμα και έχουμε και ένα αντικείμενο στο οποίο μεταβαίνει η ενέργεια του ρήματο. Ε. Α! Ε. Μένει είπε Να είχα εκεί το καπζί ε. ε. ναι, ναι. Μένει είχα. Μέχρι ναι. μερικέ φορέ με τη μέση, που λένε μερικοί. Μέλη με παινιά είχα μισάμι, ναι. Με, με, Α. Με, πεθαίνει, με πεθαίνει η μέση μου. Ναι. Θα το, θα, το, θα το δούμε την άλλη φορά. Θα το ψάξω δηλαδή έτσι με προφορική έρευνα. Γιατί μόνο έτσι από, τους, από τα στόματα των. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στι ασκησούλες Στι προτασούλε μα δηλαδή. Γιατί βλέπω την ώρα που περνάει και δεν θέλω να μα φύγει έτσι η Χριστίνα. Λοιπόν, Πούρε με αούντε, Πούρε με αούντε τα γρούσαν μου, Πώ λέμε στη γλώσσα μα. Ιωάννα, ε, να βάλω εσένα πρώτη πρώτη. Η γλώσσα ε, κόκαλα. Αν δε... κόκα ονιέχα, Τσεκόκα, Ενικατσούνα. Πολύ ωραία. Το κατάλαβε, Χριστίνα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και το τσακίζα. Υπήρχε mm. στο τσακώντα. Ε, τσακίζου. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει. Αλλά έτσι, έτσι το είχα στο μυαλό μου, δηλαδή. Όχι ότι το έχω δει κάπου γραμμένο, απλά το τσακίζω, το πήγα στο ρήμα, σπάζω. Σπάζω. Γιατί όχι, τσεκό κάνει τσακίζα. Έλα, Χριστίνα. Όλα καλά. Ναι, ναι. Mm. το καπνί ε, είναι η ασυλίτε. Ναι. Από τα σύνταχα πολύ ωραία; Τι; Τι; Έσυ αντέχα; Έσυ αντέχουμενα. Αντέχουμενα. Το πήγες πολύ και, καλά; Να, να σι, σιλίτσου; Να σιλίτσερε. Είναι βίτα. Να, να σιλίτσερε. Σωστά; Το ναι. δεν μου λες το, το, δε, το δεύτερο έχουμε αντικείμενο α και αντικείμενο β. Νατό, το, να σε, το... συλίτσερ, σι να νι, να νι, να το, μην τι, σύ, δεν είναι, το Α, μην, το... Ναι. μην το με το, με το κτιτικό ναι, επίθετο, με το ιταλικά είναι μη δισύ, λοιπόν, <laughs> <laughs> εδώ είναι μη, <laughs> ε, μας τολέσει ένα λεπτό στα γρήγορα και εσύ ο Άννα, να... <laughs> για την προφορά σου περισσότερο. Το, το, το καμπζί είναι ασύλληπτε από, από τα σύνταχα. Τις αντεχουμένα να, να νησιλίτσενε. Έτσι. Πολύ ωραία. Εντάξει, Χριστίνα. Ναι. Για να δούμε τώρα πώς θα το πιει το γαλατάκι του το παιδί. Τι βλέπεις την πρόταση, έτσι, Ιωάννα. Το βάλε. Μένει έτσι. Μένει νοίμα. ίδιο, ναι. Ναι, ναι. Βάλε. α Λίγα ζάχαζη, ναι, το, το γατσούλι του καμπίζου. Πολύ ωραία. Να γλυκάνε. Να γλυκάνε, να νιγτζερε, νι το είχαμε το είδαμε παραπάνω και να γλυκάνουν και να γλυτσάνουν. Είναι επίση σωστό. Πού έτρου, μαθεσ. Μαθε, μαθέ, το, το σίγμα φεύγει. Πούρθανική έτρου μαθε. Το, το, το, το μαφέ είναι τσακώνικο με καραμπάμ, έτσι, mm. ή το, νομίζω δεν ξέρω αν το λένε στην οι υπόλοιποι. Ελλάδα, εγώ το θεωρώ πολύ τοπικό μας, εδώ, ε. Όχι, το λένε. Το λένε, ναι, ναι. ωραία. Ναι, μαθές. Ωραία. Πού θα νικιέτρου μαθαί. Τέσσερα, Χριστίνα. Ναι. Θα κάνω, Άρα... φτιάξετε ναι. θα φτιάξουμε την πρόταση και θα κάνω μετά παρένθεση. Απόμαχα όπως το διαβάζεις, από μόναχά, από μόναχά, ε, νι, από μόναχά νι να ε, να ένι, ε, ναι, από μόναχά χάσει. κάτσε εδώ γιατί το, το χάσαμε, χάσει. από μόναχά σι, από μόναχή από μοναχη, να είναι. Mm -hmm. ε, αέρμο. Αέρμο. αέρμο. Αέρμο. Αέρμο. Λένε. Ναι. Ε, ξαναγέλασε. Το είχαμε oh. δει με τον κότσυφα. Ε, να, το oh. ε, να το πω. Να το πω. Λόγω. Όλοι όσοι. Ο, ο, ο, ο, ο κότσυφα. Πού γέλασε ο Πότσιπας. Το ρήμα αυτό έτσι δεν το είχαμε δει ίδιο. Το ρήμα γελάω πώς ε, γίνεται στους χρόνους το είχαμε δει. Θα το ψάξεις. Ε. Το είχα oh, στο, στο κείμενο ήτανε. Α εγιάτσερε. Περίμενε. <συνήκαν> Γεού το βρήκα. Ε, όμα. <συνήκαν> όχι. Όε γεάτσερε. Όματα γελάτσε. Όματα γεάτσε. Όματα γεάτσε. Όματα <συνήκαν> γεάτσε. Περίμενε. Μπορείς να πεις αν θυμάμαι καλά, είναι και ε, γελού. Εγελάκα. Ναι, ωραία. Λοιπόν, όματα γεάτσε. Όματα ναι, Ωραία. Το Τι φαρμάκοσε ο θάνατο του γιού της. Ναι. Το φαρμάκο δεν το έγραψα. Ε, φαρμακούτσε. Πες το έτσι, είναι φαρμακούκα. Ε, φαρμακούκα. ε φαρμακούτσε. Ε, Μια φαρμακούτσε σε, Τώρα θα μου μπαίσετε. ο Οφάνατε. Ο φάνατε, ο, ο φάνατε δι... του. Τον είχα. Το πιζε. Του ιζούσι Του ιζούσι Του ηζούσιο. Του ιζού Σι. Λοιπόν, από μόνο, μόνο, μόνο χάσει. Γιατί μία είναι ΣΥ και μία είναι ΝΗ, το τρίτο ενικό. Λοιπόν, εδώ είναι άλλο, του ΙΟΥ, το, πρόσεξε, είναι του ΙΟΥ το, το, τη. Το, του ΙΟΥ το, τη. Αυτινή. Του δικού τη <σχε> Το πρόσεξε, του δικού τη ΙΟΥ. Είναι ΣΥ. Τι φαρμάκοσε, είναι η προσωπική αντωνυμία αυτή, ο αδύνατος τύπος. Αυτό το τι φαρμάκοσε, Μια φαρμακούτσε, είναι ο αδύνατος τύπος της προσωπικής αντωνυμίας αυτή. Αυτό, αυτή, αυτό. Ε. αυτός αυτή, φαρμάκωση. Ναι. Ωραία. Του γιού τη. του δικού τη γιου. Είναι η, η. κτητική αντωνυμία. <συσσχελίδι> Το κατάλαβε. Α. Η mm. ε, okay, ε, okay. ε, Ιωάννα, πες μου. Μπορούμε να πούμε και. Ο Πεναμό. Ναι, ο Πεναμό. Ο Πεναμό, ναι. Πιο παλιά, πιο. ναι. Ναι, ο Πεναμό, πολύ σωστά. Τι θέλω κάτι τέτοιες παρεμβάσεις, γιατί μυαλό είναι αυτό, ξέρεις. Και η Νέα έχει επιδράσει πάρα πολύ και τα ξεχνάμε. Ο Πεναμό, βέβαια. Ο Πεναμό. Αυτό το από να χάσει... Έλα. Γίνεται, επειδή και εγώ μπερδεύτηκα λίγο εδώ, γίνεται... Του Ιζούσι ή του Ιζέσι Του Ιζού, του Ιζού, ο Ιζέ, του Ιζού Του Ιζούσι, είναι γενική mm -hmm. και ευτυχώς που υπάρχει, γιατί δεν, δεν έχουν όλα γενική και την κάνουν περιφραστικά mm -hmm. Αυτό το από μόνα, χάσει, από μόνα χώσει ο Μανόλη, παράδειγμα, άμα το πεις σημαίνει ότι μόνο αυτός να το πάθει, κανένας άλλος το λένε έτσι, έχει αυτή την έννοια ότι μόνοι της να είναι, να μην βρει καμία άλλη, να είναι μόνοι της, να μην βρει κανέναν άλλον αυτό το κακό. Γι αυτό είναι συγκεκριμένη η έκφραση. Και γι' αυτό κάτι τέτοια τα βάζω, γιατί είναι, ξέρεις, πολύ συγκεκριμένα. Από να είναι ο ομανόλη, ε, ε, νερέτσε ασθένεια. Από μοναχός του, μόνος του να είναι, να μην συνέβη σε κανέναν άλλονε, τον βρήκε ασθένεια, τον βρήκε... Το, το κακό. Καλά. Το καταλάβατε. Να. Ωραία. Λοιπόν. Το, το έχουμε. Λίγο το πιο πάνω. Ναι. ναι, ναι. Το ναι, ναι. Το ναι βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Είμαστε εδώ στο τέσσερα έτσι. βλέπει Λίγο λίγο. Εντάξει. Να, ωραία. ωραία. Τα, τα Νάβα Τσουρακά. Ωραία. Ο Τσίε ο Θεοδωρό. Ωραία. Έχει, έχει ναι. Τα σάτηση τα, τα δεσπίνη Ναι Με το, Ιάννη, το, με το γέννη του, του Αρακοβίτα Ναι Ναι, ταν νάβα τσουρακά ο τσι εθόδωρε Ένι παντρέγκου ταν η σάτηση Ταν η Ωραία Τα δέσπινα. Είναι, δεν είναι γενική Τα δεσπίνη. Είναι αιτιατική Τα δέσπινα με το γιάννη τον Αραχοβίτα, μπορείς να το πεις. Είναι σωστό. Τον Αραχοβίτη με πιο ξέρεις, νεοελληνική επίδραση. Τα να ο Τσίε Θόδωρε η τα δέσπινα με το Γιάννη, τον Αραχοβίτα. Πάσουκα! κά, Ε! Εντάξει κοριτσιά! Ναι! Για συνέχισε, γιατί έχει και συνέχεια. Να, λέει, αυτοί οι δύο αγαπιόντουσαν από μικρά παιδιά να να σταθούν σαν το Κιπαρίσι, σαν το Βράχο. Είπε και την καλή της κουβέντα η... αυτή που το άκουσε. Έντε οι η... η... δύο. Έντε οι δύο. δύο. Οι δύο. Ε, Θυμάσαι δύο πως δύο είναι δύο. το αγαπιέμε, ε, ναι, ε, ναι, ε, Αγά ηδη η είναι μέση φωνή, αγαπιόντουσαν, είναι ηδη η αγαπικומενη ενη απο میچα ναι αλεσιοι ναι να σταθούν τώρα το χαμε αυτό. να σταθούνη να σταθούνι. Σαν το τσιπαρζήσει. Σαν το τσιπαρζήσει, σαν το βράχο. Σαν το βράχο. Ναι, άλλη ευχή είναι να συγεράνει. Να σιγεράνει που σημαίνει να γεράσουν μαζί. Α. Να κιάσω οι κληρονόμοι. Να κοιάσουν η Να πιάσουν του να κάνουν παιδιά. Ωραίε ευχέ. Λοιπόν. Εντάξει Ιωάννα. Ναι, ναι. Ωραία. Ε, εφτά. Ωραίο και αυτό το. <laughs> νέο ακόμη. Άτσοπο με μουστάντζα. Τσεβουνέκα με γουζία. Οργίνια. Οργίνια. Ναι, ναι. ναι. Οργίνια. Ουνυχριασκουμένη. Ουνυχσασκουμένη. Λοιπόν, είναι Οργίνια. Γάμα. Το γάμα αλλάζει μόνο. Ούνι χσασκουμένη, Χσασκουμένοι. Αντροχω πω με μουστάντζα, τσε γυναίκα με βουζία, οργίνια, ούνι χσασκουμένη. καταλαβαίνετε τι, τι σημαίνει, έτσι. Ό, όχι. Όχι. λέει με μουστάκια και γυναίκα με βυζιά, δεν θέλουνε ορμίνια, δεν ξέρω τι θα κάνω, πρέπει να μου πεις εσύ. Ε, δεν Δεν το καταλαβαίνει βέβαια. Για να έχει μουστάκια <σκύρια> ο άντρα και γυναί είναι μεγάλη παιδί μου! Α πούμε τώρα του Ά. Γιάννη τι να κάνει και δεν έχει μουστάκια. Άμα Ά. τα είχε αφήσει θα είχε. Άμα είχε αφήσει θα είχε. Κατάλαβες τη Χριστίνα μου η Άννα, ναι. η Άννα το κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Το έχει ακούσει στην τζακονιά αυτό. Χρησιμοποιούμε τον όρο αμούστακος για όποιον Λε... θέλουμε να πούμε ότι είναι αγκίνητο ακόμα. Ναι, ναι, ναι, στακο, παιδί, βέβαια. Είναι ...με την του ανθρώπου Βέβαια. Έλα Χριστίνα. Έλα... Ναι. Εα Γέρο. Γέρου... ...γέρου... ...γέρου... ...εα γέρου να τη δενάζουν τα αμπελοχούρια τη. Αμπελοχωραφάντη. Τα αμπελοχουράντη. Τα... Τα... Τα μπελοχουρα... τα... Τα τα... Το χωράφι είναι αχούρα. Τώρα τα... τα... τα... τα... τα... τα... τα... σε συνδυασμό αμπελια και χωράφια να ρωτήσουμε την Ιωάννα ίσως ξέρει κάποια λέξη από τον τυρό πιο κατάλληλη, πιο ωραία. Αμπελόχουρα, αμπελοχούραφα, πώς θα το λέγαμε καλύτερα ρε εσύ Ιωάννα αυτό. Ε, το... Αυτό δεν το έχω ακούσει έτσι με... Ναι. ξέρεις πολύ διαφορετική... Και αμπέλι και χωράφι μαζί δε ναι. ναι. Εγώ πιστεύω ότι και στα τσακώνικα θα το λένε έτσι, αμπελοχόραφα, αμπελόχουρα. Μπορεί και να είναι σκέτο τα ή του, του χούρεντι. Ε, αγιέρον αντιδενάτσου του χούρεντι. Τέλος πάντων. Ε, αυτά. Και το τελευταίο, μας το πει η Ιωάννα, μια και τα λέει Έχει, και ωραία. Έχει <laughs> σουφτέ το, το, το, το χράμα μια φαΐ σε όνε τσε Ναι, ωραία. Θα το πω εγώ πως το έχω ακούσει πραγματικά έτσι, που ήδη λέγαμε αυτή την προφορά με τα σου και με τα χιού. Έχει χιαυτέ το κράμα. Νιεφαίτσιο, όνετ από χιούβε. Δηλαδή εδώ στο Λεωνίδιο το ακούω πολύ έντονα αυτό το χου ε, στο τέτοιο, στο, στην προφορά του αυτού του συγκεκριμένου του σίγμα. Τέλο πάντων, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι είναι λάθο πώ τα λέμε εμείς και πώ τα λέτε εσεί. Αυτά πρέπει να ξεπεραστούν. Σίγουρα. Τα... Εξάρει, ε, σχετικά ε, όσον αφορά του ιδιωματισμού στη Ρόζ Λεωνίδιο, νομίζω ότι υπάρχουν πολύ μικρές διαφορές στην προφορά ίσως. Mm, δηλαδή ναι. σε λέξει σύνδεσε σε πολύ λίγες, ε, ενώ στην Καστάνιτσα και στον μπροστά επάνω, που είναι η ίδια γλώσσα, ε, υπάρχει, πολύ έντονη, υπάρχει πολύ έντονη διαφορετικότητα ναι. Δεν στο λεξιλόγιο αλλά και στη γραμματική ίσως και το ναι. σημαντικό με τις φορές. Ναι, ναι, ναι. Εγώ ναι. αφαύγω γιατί θα αργήσω. Εντάξει, Εντάξει θα Χριστίνα, να ζαφέ το καλέ. Θα γνωρίζετε και τα Νάβαβοα. Τα ναι, θα είμαι αντεχουμένη. Γεια σας. Γεια σας. Ούρακα. Ούρακα.